αναγκαστική απαλωτρίωση με το αιτιολογικό της εθνικής σημασίας. Μπορούν να τη στιγμή να ισοπεδώσουν και ολόκληρα χωριά, ολόκληρες χώρες. Γέλα, πάει. Γέλα, σου λέω. Είχε ασχοληθεί κανένας για τον επιθανή λόχο, ακόμη μέχρι σήμερα, τα νομικά τμήματα των κομμάτων, ένα-ένα κόμμα να βγει να μιλήσει.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 Καλή σα ημέρα κυρίες μου και κύριοι. Share... Καλώς ήρθατε στους 101,5 στο ράδιο Άρτα. Yeah. For... Είμαστε εδώ και σήμερα 18 του Ιουνίου. Mm -hmm. Να τα τσαμπουνίξουμε στον τοίχο όπως κάθε μέρα. Και εσείς αν θέλετε στο 2681 4060 Μπορείτε να μας κάνετε τις παρατηρήσεις σα Να μας πείτε τα μηνύματά σας Επίσης μηνύματα Στο mail το δικό μου Το οποίο θα το βρείτε αν χτυπήσετε στο google Στον τοίχο Γιάννης Λαζάρου Και εκεί αριστερά κάτω θα το δείτε Κάντε κλόπι πέις το είπαμε Και στείλτε ένα μηνυματάκι Με τι σκέψει σα. Η ή ό,τι άλλο θέλετε. Είμαι ο Γιάννη Λαζάρου. Λοιπόν, και όπω είπαμε, θα τα τσαμπουνίξουμε καμιά ωρίτσα και σήμερα στον τοίχο. Περίπου μια ωρίτσα. Καλημέρα σε όλου του φίλου. Καλημέρα στα <όλους τους> <Καλημέρα> ραδιόφωνα <Καλημέρα> <Καλημέρα> που είναι συνδεμένα, Στο ράδιο Αετό στην Κοζάνη. Καλή σου μέρα Κώστα. Καλή σου μέρα Κοζάνη. Καλημέρα Κύπρο μέσω του ΑΡΤΕΦΜ. Καλημέρα σε όλου του φίλου εντό και εκτό Ελλάδο που υπομονετικά ακούνε αυτή την εκπομπή. <Καλημέρα> Ευχαριστούμε και για τα μηνύματα. Καλό. Γεια σου, γεια σου, υπαρχή γε μου, Καλά εσύ Γεια σε, καλά πάλι Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Καλημέρα, καλημέρα Καλημέρα, καλημέρα λοιπόν Τι έχουμε ρε παιδιά Με πήρε ένα φίλος χθες την ώρα που έκλεινα την εκπομπή Και μου είπε ξέρεις μου λέει Εκείνο το κόλπο με το ότι απαγορεύεται οι αγρότες, οι ψαράδες Να πολλούν την, ε, την παραγωγή τους τέλος πάντων Τα ραπανάκια τους, τα κολοκυθάκια τους, τα ψάρια τους, την τράτα και τα λιμπάν ε, Απαγορεύεται πια, έλα μην μου λες τέτοια Είδες πόσο προς, μπροστά ήταν ο Μουφλουζέλης πριν καμιά 50-60 χρόνια Που έγραφε το άσμα, τι γυρεύει τέτοια ώρα ο ψαράς μέσα στη χώρα αυτό μόνο δηλαδή. Και ποιο να νοιαστεί που τα απαγορεύσαν αυτά. Ξέρεις το πανηγύρι η πλάκα αυτή με τον τζαμπουκά τον ψευτοτσαμπουκά τον Έλληνη. <Κι> ξεκίνησε. Φίλε μου, από την εποχή που λιδωρούσαν εκείνο το κοντό το πράγμα το Παπαθεμελή, Παπαθεμελή, κάποιο το κορμί μου αμελεί και τέτοια θα τη θυμάσαι έτσι. Που θα μα απαγορεύσει εμά ο Παπαθεμελή να ξενυχτάμε κι άλλε τέτοια ωραία. <laughs> λοιπόν, night... οι ψευτοτσαμπουκάδε ξεκινήσαν από τότε. <Ρι> Η απορία είναι μία για... ε, ε, ε, Εγώ συνεχίζω να έχω την απορία Γιατί δεν το τελειώνουν το θέμα Μία και καλή Ποιος θα τους ενοχλήσει Γιατί δεν κάνουν αυτά που θέλουν Γιατί το πάνε έτσι όπως το πάνε Ποιος να τους ενοχλήσει Ό,τι θέλουν κάνουν σε οποιοδήποτε τομέα Λέγαμε χθε για τη δικαιοσύνη Που βγήκε και ανέτρεψε τη ο Άριος Πάγκος το, το, το, του έκτου τμήματο στην απόφαση ότι είναι αντισυνταγματικές οι κατασχέσεις χωρίς ειδοποίηση βγήκε άλλο τμήμα παραδίπλα και ό,τι θέλουν κάνει η δικαιοσύνη, ξύλο ρίχνουν νόμους περνάνε κανένας δεν αντιδρά γιατί όμως δεν, το, δεν κάνουν αυτό που θέλουν ολοκληρωτικά να τελειώνουν τι φοβούνται δηλαδή μην μη δουν οι Ιταλοί την κατάσταση και πούν ο χαμάν μας περιμένει και μάση ή οι Ισπανοί, ή οι Κογκολέζοι. <σώ> δι, γιατί δεν το κάνουν να τελειώνουμε δηλαδή. <σώ> τι φοβούνται μην επαναστατήξει ο, ο, ο Αλέξης. <σώ> Σε παρακαλώ πολύ δηλαδή. Τι; <σώ> <Υί>, Τι ακριβώς... <σώ> τι, για, γιατί δεν το κάνουν. <σώ> Περίεργα πράγματα. Σαδιστές <σώ> <σώ> είναι. Τους αρέσει να βλέπουν τον κόσμο έτσι να, να, να πεθαίνουν αργά. Βασανιστικά να πέφτουν ένα ένα σαν τα κοτόπουλα, Λοιπόν που λες, μου. Θα ξεκινήσουμε με τη γνωστή αρλουμπολογία, και κάπου εκεί ανάμεσα θα πούμε και τη σοβαρή είδηση, στην οποία φυσικά και δεν θα δώσει σημασία κανένα. Γιατί να δώσει εξάλλου, ε, και πάει λέγοντα: Λοιπόν, κοίταξε να δει κάτι, κοίταξε να δει κάτι, μια χαρά. Λοιπόν, Μίλησε ο, όπω λέγαμε, χθε ο Μπορείς να παρακαλώ. Μουσική οι καλοί εραστές Α είναι Καλή να το παίξουνε σε μας Ναι μπορεί ξέρω εγώ τι να σου πω Μας πάνε χαϊδολογώντας Τι να σου πω ρε παλουκάρι μου δε Δεν βρίσκω άκρη Καταμπερδεύτηκαν τα καλώδια στον εγκέφαλο Δεν είναι ξεμπερδεμένα όπως Ενός αριστερού τσιριζέου ας πούμε Λοιπόν όπως σου έλεγα Ελληνί Μίλησε ο αρχηγός ο Δημοκράτης Ο πατριώτης στο λαϊκό κόμμα Ε λοιπόν Ε λοιπόν εκείνο το οποίο Στην ομιλία του έσπασε κόκαλα Ήταν η αναφορά του <κυρίζει> Με συγχωρείς πνίγομαι κιόλας Η αναφορά του στη δημοκρατία Ναι βεβαίως Αυτός ο, ο Δημοκράτης ε, υποτακτικός ο οποίος λέει ναι σε όλα στα αφεντικά του, έκοψε μισθού, εντάξει τώρα μην σα κουράζω, πεθαίνουν άνθρωποι αυτά είναι δημοκρατικά τι μας είπε λοιπόν, παρακαλώ προσέξτε πρέπει να μειωθούν οι φόροι ο Σαμαράς το έπε, στην ομιλία του στο Λαϊκό Κόμμα οι δημοκρατίες δεν μπορούν να επιζήσουν περικόπτοντας τους μισθού συνεχώ και για πάντα έλα μη μα λες τέτοια μη μα λες τέτοια Πρώτον πυλών είναι τα νέα μέτρα, το νέο μνημόνιο, στο οποίο έχει βάλει κι εσύ και οι άλλοι τις υπογραφές σου. Α, ε, στη δημοκρατία δεν μπορούν μπορούν λοιπόν, να μπορούν στη δημοκρα... στις δημοκρατίες. Δεν μπορούν να επιζήσουν οι δημοκρατίες όταν περικόπτεις τους μισθούς συνεχώς και για πάντα. Έλλην μου, εκείνο το οποίο γνωρίζετε λοιπόν, ότι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα εξαφανίστηκαν, εξαϊλώθηκαν εργασιακά δικαιώματα που ε, απέκτησαν οι άνθρωποι χύνοντας ποταμούς αίματος τα έχασαν χτες λέγαμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται σήμερα στην Ελλάδα και αυτό που ε, τέλος το αντίκρισμα της εργασίας τους το παίρνουν σε κουπόνια το παίρνουν ε, ε, όπως το παίρνουν και, καλά για το χρώμα του χρήματο δεν το συζητάμε Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα σήμερα, αλλά ε, στην πραγματική ζωή δεν έχουν καμιά θέση οι δημοκράτες τύπου Σαμαρά και άλλων βουμβουκίων. Διότι οι δημοκρατίες τις, οποίες, τις δημοκρατίες τις οποίες γνωρίζει ο Σαμαράς, πεδιόθεν δηλαδή, απ' την εποχή που ήταν στο Χάρβαρτ το παιδί εκεί που σπούδαζε, δεν μπορείς να περιπκόπτεις μισθούς, εξάλλου αυτά του μάθανε εκεί που σπούδαζε μαζί με τον Γιουργάκη. Ότι δεν μπορεί να περικόπτεις μισθού τις δημοκρατίες Why? Στις δημοκρατίες και άλλα πράγματα δεν μπορείς να κάνεις Αλλά για το μοναδικό το οποίο δεν μπορούν να υπερηφανευτούν ε, οι Έλληνοι Τα τελευταία 30-40 χρόνια είναι ότι διαθέτουν δημοκρατία Δημοκρατία σε Δημοκρατία καλοψημένη ή όπως τη γουστάρει ο καθένας τέλος πάντων Η οπως τη γουσταρει ο καθενας τελο παντων η δημοκρατια στην Ελλάδα αγαπητέ μου τουλάχιστον ας μην πάμε παλαιότερα με τα πολεμικά Λοιπόν είναι ανάλογα με τα συμφέροντα αυτών οι οποίοι κυριαρχούν στο γεωγραφικό χώρο αν είναι Αμερικάνοι είναι έτσι, αν είναι Ουγγλέζοι είναι αλλιώς. Αν είναι Ουγρουπέοι είναι αλλιώς. Ουγρουπέοι δηλαδή ποιονια των Αμερικάνων, για τέτοιους μιλάμε, λέγεμε Μέρκελ. Αυτά λοιπόν είπε στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αλλά όμως έχουμε μία απόλυτη συμφωνία, απόλυτη συμφωνία του κυβερνητικού συνασπισμού με τον αντικυβερνητικό, τον αντιπολιτευτικό κυβερνητικό, ε, Ναι, με συγχωρείτε, συνασπισμό, ο οποίο λέγεται Τσίριζας Η απόλυτη συμφωνία των δύο αυτών πατριωτικών ε, ε, σχηματισμών είναι ότι πρέπει ο Γιούγκερ να γίνει πρόεδρος της Κονομισιόν διότι αυτή ήταν η θέληση των Ευρωπαίων πολιτών. Κατά τις ευρωκλογίες Να σεβόμαστε τη δημοκρατία αδερφέ μου Δεν μπορούμε να φτύνουμε τη δημοκρατία Σε παρακαλώ πολύ Όταν πρόκειται για το Γιούνκερ Αυτό το ναζιστοφασιστόπαιδο Λοιπόν Του τα βγάλανε στη φόρα Εντάξει Και όταν πρόκειται να εξυπηρετηθούν τα πιόνια του μηχανισμού Υπάρχει δημοκρατία Δημοκρατία δεν υπάρχει Όταν ο συνταξιούχο Παθαίνει εγκυφαλικό Μ όταν πεθαίνει στην ουρά του Ίκα Θα τα πούμε παρακάτω Όταν ο καρκινοπαθής δεν έχει φάρμακα Όταν το παιδί σου πουντιάζει στο σχολείο Όταν αυτοκτονεί ο Έλληνα Γιατί δεν αντέχει άλλο Είναι, είναι, είναι η δημο... άλλο η δημοκρατία ε, ε, Τι μπορείς να καταλάβεις εσύ τώρα Από δημοκρατία ρε παιδί μου να πούμε Είσαι εσύ τσιριζέος Είναι άλλο πράγμα Τη δημοκρατία να την εκφράζει, να την εκφράζει Ο Γιούνκερ Και άλλο δηλαδή Ο δημοκράτης Μπα από τα λεχενέ, ο οποίος να πούμε απαγορεύεται να βγάλει ένα κιλό σίκα στο δρόμο να τα πουλήσει για να πάρει κανένα τσιγαράκι όπως τα ακούτε γιατί το μόνο που το απόμεινε είναι καμιά ρουφηξιά από κανένα έθνος σέρτικο <Τι> δεν υπάρχει και το έθνος σέρτικο πια Αβγάλουνε κλιμάκια τώρα στους εθνικές οδούς όπου βγαίνουν κάτι κυρούλες εκεί πέρα και πουλάνε αυγά. σίκα και διάφορα άλλα διότι αυτές ε, καταφέρουν μεγάλο πλήγμα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Αφού άλλαξε σελίδα. Πού πας ρε γριά τώρα και σε να σίκα. Είναι, είναι η νέα Ελλάδα τώρα. Λοιπόν μεγάλε αυτά τα ωραία συμβαίνουν. Και είχαμε να, όπως πάντα βέβαια Στον Ιαννό φαντάζομαι Φίλ. Την παρουσίαση ε, Του βιβλίου του μεγάλου οικονομολόγου Βαρουφάκεος Ναι, του γνωστούμου ρε. Του γνωστού να πούμε που κουλάντριζε Στους αγανακτισμένους Φίλ. και ήταν σύμβουλος του είπε παπαντρέα παλιά και να στα παράθυρα Μετά και να αντι ξέ, Κατάλαβες, έγραψε βιβλίων Φίλ. Φίλ. Βιβλίων Μεγάλης ε, σημασίας Και στην παρουσίαση τσίπρα. Θεοδωράκης όχι ο Μίκης αυτός άστον, ο Σταύρος ο οραματιστής ο αντρίκο ο Παπαντρέου πήγαν όλοι μαζί λοιπόν και κεντρικός ο μιλητής φυσικά ήταν ο Αλέξης όπου από τον Αλέξη εκεί ακούσαμε ένα καινούριο ενσωμάτωση ή η ανατροπή δεν σε καταλαβαίνω ενσωμάτωση ή ανατροπή το το δίλημμα δεν είναι ρήξη ή ρεαλισμός Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις εσύ τελευταία του Τσίριζα Αυτά ο Αλέξης τα είπε Το δίλημα δεν είναι ρήξη ή ρεαλισμός Είναι ενσωμάτωση ή ανατροπή Εξπερμάτιση ή προφυλακτικό ίσως Τι θα, θα έλεγες το βιβλίο βέβαια είναι μία μετριοπαθής πρόταση για την επίλυση της κρίσης του ευρώ. Το, Το έγραψε ο κύριος κύριος Μπρέιθ, ε, ο Holland και ο Βαρουφάκης. <Το> οι κύριοι οι κύριοι, με συγχωρείτε. <Το> και φυσικά δεν θα μπορούσαν μεγάλα κεφάλια σαν τον Αλέξη, <Το> που του λες κάτσε να φάμε και αυτός κάθεται κατά χαμα κάτω, <Το> Δεν κάθεται στην καρέκλα πια. Τόση <Το> ξυπνάδα <θα> κουβαλάει. <Το> λοιπόν... Ε, ήταν κεντρικό ομιλητή. Ο, ο, ο, ήταν εκεί και ο Δραγασάκης ήταν και ο Σταθάκης ήταν όλα τα οικονομικά εγκεφαλικά κύτταρα τα οποία ετοιμάζονται να αναλάβουν υπουργικέ θέσει αύριο. Που θα έρθει η αριστερά στην εξουσία, βεβαίω. Ενσωμάτωση ή ανατροπή. Ενσωμάτωση ή ανατροπή δεν είναι ερώτημα. Είναι να πούμε επιτακτικά σου λέει Ενσωμάτωση ή ανατροπή <Κι> Τώρα στο σπίτι του ενσωματωμένου Δεν μιλάνε για ενσωμάτωση Αλέξι μου Και το γνωρίζεις καλύτερα από μας <Κι> Σε πόνες σαν τα κολομέρια από τις κολοτούμπε. <Κι> Επειδή όμως πρέπει να δοθούν και τα φώτα Ελληνί μου του... Τα φώτα του αριστερού Του ηγέτ ε, Κυρίου Αλέξη Τσίπρεο, Είναι καλεσμένοι στις 9 Ιουλίου Σε συνέδριο του Economist Ο Μίστερ Τσίπρας και ο Μίστερ <ΣΣΣ> Τόμψεν <ΣΣ> Θα ομιλήσουν και οι δύο ομού μαζί Για την επίλυση των προβλημάτων της ανθρωπότητας <ΣΣ> Ας τους Έλληνες τώρα Ποιος του υπολογίζει τους Έλληνες θα είναι λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Τόμψεντ λοιπόν όπου θα ομιλήσουν σε 9 Ιουλίου σε συνέδριο του Economist you... Εσύ τώρα αν πιστεύεις not... ότι έχει ελπίδα ο πλανήτης yeah. είναι δικό σου το πρόβλημα my... Χτές γράψαμε ένα αρθράκι Sir. Με τον τίτλο Μπατάραμε. Μπατάραμε. Σου λέω και η βάρκα γέρνει δεξιά. Μπαμή. Λοιπόν, όποιο θέλεις το διαβάζει. Με την αριστερά τη αριστερά που είναι μέσα στην αριστερή αρένα, η οποία αριστερή αρένα είναι από πάνω από την αριστερή πλατφόρμα, τη οποία αριστερά βρίσκεται το τσακαλότο και μετά και, και διάφορα άλλα. Ε, λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, τα χορτασμένα παιδεία συνεχίζει να παίζει. Τα χορτασμένα πεδία Υπάρχει λέει μια κίνηση των 53 τώρα Η οποία επιχειρεί να τραβήξει προς τα, προς τα αριστερά των τσίριζα Είναι μια κίνηση των 53 Είναι μέσα στην πλατφόρμα Είναι όξο από την πλατφόρμα Πάνω από την πλατφόρμα δεξιά ή αριστερά της πλατφόρμας Πινακωτή πινακωτή από τα άλλο μου ταυτή λιμόν, Το Έστειλαν και ένα ε, κείμενο λοιπόν οι 53 λοιπόν οι 53 οι οποίες λοιπόν προσπαθούν με νύχια και με δόντια να τραβήξουνε τον ΣΥΡΙΖΑ αριστερά διότι αυτή η 53 είναι αριστερά κατάλαβες τώρα τι να κάτσω να σου διαβάσω το το κείμενο νομίζω ότι δεν έχεις διάθεση Για να κάτε μας στο μαχιού πρωί πρωί <Κι> Επιμένουμε στη θέση Ότι Πρέπει να είσαι πολύ χορτασμένος Αυτούς τους καιρούς Και να είσαι ένα χορτασμένος άλλους καιρούς Όπου είχε και το δικαίωμα καθένα να κυνηγήσει το όνειρο και τη ζωή του Βρίσκοντας ένα μεροκάματο ε, πάει στο διάλο το παρέβλεπες Τούτες τις εποχές όμως δεν μπορείς να το παραβλέψεις Έλληνί μου Διότι για να κάθεσαι να παίζεις έτσι αυτές τις εποχές Και χαρούλες και ο Πανινανάη Γιάβρο Αφενός μεν είσαι πολύ χορτασμένος Αφετέρου δεν σε ενδιαφέρει το πρόβλημα του διπλανού σου Και δυστυχώς ο διπλανός σου πεθαίνει Δεν περνάει απλά δύσκολα πεθαίνει μια και είμαστε στους αριστερούς λιμών, να σας ομιλήξουμε ότι στην αρένα για πρόεδρο της Δημοκρατίας το πρώτο όνομα που, έ, που έριξε η, η, η Νέα Δημοκρατία είναι ο αριστερός Νίκος Κωνσταντόπουλος. Βέβαια υπάρχουν κάτι κινήσεις παρασκηνιακές για να επανέλθει στο προσκήνιο και στην Προεδρία της Δημοκρατίας ο Σιμιτέκουλος, αυτό το Γκόλουμ της Ελλάδας Λοιπόν, αλλά τώρα λοιπόν η Νέα Δημοκρατία, ο γραμματέας της, δηλαδή το πέταξε Φανταζόμαστε ότι αυτά που πετάνε, τα πετάνε για να τα κάψουν αυτά τα ονόματα Και στο τέλος θα τα κάψουν, διότι πρόεδρο της Δημοκρατίας Τον οποίον δεν θα εγκρίνει το Βερολίνο, αποκλείεται να έχεις μεγάλε Θα μου πεις αν θα εγκρίνει το Βερολίνο τον Κωνσταντόπουλο ή όχι Εντάξει, δεν λέω, αλλά είναι καλύτερα να έχουν το, το σιμίτι Έμα από το αίμα του είναι. Μη μου λε τέτοια. Τι μου λε τέτοια, Θα πάνε στο Λάβριο ο Καμίνης και ο Μπουτάρη. Μη μου λε τέτοια. Στο συνέδριο του ποταμιού. Είπαμε, Θα γίνει στο Λάβριο το συνέδριο του ποταμιού. Και. Μάλιστα ο Θοδωράκη ε, συνομιλεί με νεολαίο τη Δημαρ. Έχει και νεολαίο η Δημαρ. Τα, τα κουρελάκια. Του κυριπαλπαφότου. Και του Βασόκ. Ναι, για κοινή πορεία στον δρόμο που ανοίγει το ποτάμι. Μπράβο, άϊτε παιδιά. Να σα πάρει και εσά τι αγκαλιές του το ποτάμι. Μπορώ να φανταστώ ειλικρινά δηλαδή. Με συγχωρείτε, η ανομαλία του εγκεφάλου μου δεν το επιτρέπει. Να φανταστώ ένα νέο τώρα, όχι να είναι. Στην νεολαία του Πασόκ Αυτούς τους καταλαβαίνω Μπαμπάδες, μαμάδες κτλ Ένα νέο ο οποίος να είναι στην νεολαία της Ρημάδ Και αυτούς τους καταλαβαίνω Μπαμπάδες, μαμάδες κτλ Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ένα νέο Ο οποίος καθότανε Εκεί να πούμε και μέτρα για τα στέρια Πίνοντας τη φραπεδούμπα του Ακούγοντας ότι ο Θοδωράκης έκανε κόμμα Και ξαφνικά Αποφάσισε να γίνει νεολαίος Του ποταμιού Κολυμπώντας τα οράματα Και σε όλες αυτές τις ιστορίες Δεν μπορώ να το φανταστώ Αν κάποιος από εσάς μπορεί να το φανταστεί Και μπορεί να μας πει Τι εγκεφαλικό κύτταρο είναι αυτό Το οποίο εργάζεται Για να σε τροποποιήσει Ως νεολαίο του ποταμιού Πολύ ευχαριστώ Σας ακούσουμε Στη βουλή. Στη βουλή. Πηγαίνεται ο κακό χαμό. Από αυτά τα καλοκαιρινά τμήματα δεν ξέρουν και αυτοί τι περνάνε. Θα τα πούμε παρακάτω. Λοιπόν. Ε... Αλλά οι Σεριζέοι βρήκαν τώρα νέο, νέο κόλπο να περνάνε καλά. Α, περνάνε βασικότατα νομοσχέδια έτσι Δεν είναι της πλάκα αυτά τα, τα θερινά τμήματα <Το> Τώρα λοιπόν Πωνάνε αβάσταχτα για το Σάββατο Ξηρό Και γίνεται μέσα στη βουλή Το έλα να δεις για την ιστορία του Σάββατο Ξηρού <Το> Μάλιστα η βουλευτής κα, Κυρία Κατριβάνου Του ΣΥΡΙΖΟ Του ΣΥΡΙΖΑ Ορίστε Μουσική. Μουσική. Μουσική. Μουσική. Μουσική. Μουσική. Στην νεολαία αναφέρεται ένας φίλος εδώ και μου είπε Το παλαιόν μπαίνω στο δημόσιο να σώσω τον κόλο μου με βάζει ο μπαμπάς και η μαμά η κομματική με τετράπη και τώρα το μπαίνω στο κόμμα να σώσω τον κόλο μου με βάζει ο μπαμπάς και η μαμά. Η <Ρι φύλια> Αυτή είναι η άποψη του τηλεακροατού μα και είναι απολύτω σεβαστή. Μπορείτε παρακαλώ. Away, παρακαλώ, <Ρι> παρακαλώ. It's παρακαλώ. Παρακαλώ Και πήγε στο κοντά Όλα well, μπορεί so να εφαρμόσει και low. το έχετε για βρυσούλε. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο νεολαίο λοιπόν εδώ oh, no. ήταν τη ρημάδ μου λέει και χόρεψε το μας πήρε το ποτάμι και πήγε στο ποτάμι ο νεολαίο. Και θα ακολουθήσει σου λέω εγώ το έχετε για βρυσούλε. Λόγκι Πάνω στο Ζάλογο, ωραία, στο Ζάλογο. Στο ζάλογο. Λοιπόν η κυρία Κατριβάνου του ΣΥΡΙΖΑ Το πήγε πιο πέρα το θέμα της αποφυλάκηση του ΞΥΡΟΥ Δεν θα είχα αντίρρηση λέει να βγει από τη φυλακή Και ο βιαστή με αναπηρία 93% <ΣΣΣ> ε, Τους δολοφόνους Του τελευταίο καιρό και όλους τους παράνομους Όπως βλέπετε τους υποστηρίζουν νομικοί οι οποίοι ε, έχουν μια μαγιά τέλο πάντων στο σύστημα θα ακούσατε φαντάζομαι ότι ο φοπλιστής με τον 1,5 τόνο ηρωίνη στο, στη δίλα. είπε εγώ δεν είδα τίποτα, ο Αλβανός, εγώ δεν ήμουνα στη βίλα λέει, ο Αλβανός, ο υπηρέτης την έβαλε όπως επίσης θα ακούσατε και το χορτάτο το κολόπεδο που σκότωσε μια άνεργη ε, άστεγη στη γλιφάδα. Λοιπόν, να το... ακόμα οι δημοσιογράφοι να το βγάζουν Ελλάδα γιατί είχε, λέει, ψυχικά προβλήματα. Οι δημοσιογράφοι, πριν καν γίνει ανάκριση. Είχε ψυχικά προβλήματα, λέει, το Τσογλάνη που, που, που σκότωσε μια, κοπέ, μια κυρία εκεί πέρα, μια γυναίκα, στο παγκάκι, και στο λέει ο δημοσιογράφος. Δεν έφτασε ούτε, ούτε στην ανάκριση το θέμα. Και στο λέει ο δημοσιογράφος, λοιπόν. Οπότε, μεγάλε, τι τώρα, η Κατριβάνου, το θέμα είναι ο... ο βιαστής με αναπηρία 93% Κυρία Κατριβάνου μου Το θέμα είναι ότι βιάζει τα θύματά του Δεν έχουν φταίξει τίποτα Το να βίαζε πουμε να δεις πόσα απίδια παίρνει ο Σάκος Όχι, απίδια, απίδια το τονίζω απίδια, Όχι τα άλλα, απίδια Χωράει ο Σάκος σου Θα ήταν μια καλή έτσι Νέμεσής θα έλεγα Λοιπόν Αλλά μεγάλε Τι να κάνουμε Βλέπεις ότι στην Ελλάδα Ο εφοπλιστής με το 1,5 τόνο ηρωίνη Του φταίει ο Αλβανός Της Κατριβάνενας Ο χουρτάτος λοιπόν Της έρχεται έτσι Αλλά φυσικά εμείς δεν είμαστε τόσο προοδευτικοί Για να καταλάβουμε, το καταλάβουμε Την σκέψη Ενός αριστερού όπως είναι η κυρία του Κατριβάνου Πάντως μεγάλε για να πούμε να περάσουμε τώρα στα σοβαρά Περιμένοντας την ουρά του Ίκα Στην Ελλάδα Της δημοκρατίας του Σαμαρά 67 χρονος Πέθανε Περιμένοντας το γιατρό Στο Ίκα του Εσταυρωμένου Στο Ηράκλειο Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας Επιχείρησε να δει το γιατρό Αλλά δεν τα κατάφερε Ξεψύχησε περιμένοντας στην ουρά Κατάλαβες μεγάλε το, ο κάθε τσογλανό δημοσιογράφος ο οποίος βγάζει λάδι το κάθε κολοπέδι, το οποίο σκοτώνει έχει λέει ψυχικά προβλήματα ψυχ, ξέρω εγώ τη ψυχολογικά προβλήματα βγάζει λάδι και το Σαμαρά και την κατάσταση διότι ο 67χρονος δεν έχει πίσω του τίποτε δεν έχει, ούτε έχει ούτε είχε να τον υποστηρίξει Άφησε την τελευταία του πνοή στην ουρά του Ίκα περιμένοντας το γιατρό όχι τον κοντό το γιατρό στην ουρά του Ίκα αυτή είναι η Ελλάδα που δημιουργήσατε πατριώτες ψυφοκουβαλιτάδες, με τις ρημάδε σας με τα πασόκια σας με τις νουδούδες σας με τις τσιριζές σας και όλα τα άλλα μορφώματα τα οποία αποκαλούνται πολιτικοί <Ρι> Όπως είπαμε είσαι, το έχουμε ξαναπεί παλιότερα είσαι μικρομεσαίος επαγγελματία θάνατος στον γιαράτα. <Ρι> θάνατος <Ρι> στο μικρομεσαίο επαγγελματία <Ρι> σκότος των μωρετήτων το τον φιλάς μωρε. Ποια είναι η αλήθεια λοιπόν για τη φορολόγηση των μικρομεσαίων Αν έχεις μηδενικό εισόδημα Είναι πάρα πολύ σε αυτή την κατηγορία Αυτόματα Η πατρίδα, η δημοκρατία του Σαμαρά Του Βενιζέλου, του Κουρέλα Και των άλλων αριστερών τύπου Τσίπρα Σε κατατάσσει Στα 3.400 ευρώ Και πρέπει να πληρώσεις φόρο 2.400 ευρώ Με μηδέν εισόδημα μιλάμε Με μηδέν εισόδημα Αυτή είναι οι ζανιάδε Του συστήματο. Αυτοί είναι οι στουρναρογκικοχαρδαλούπες του συστήματος Τα εκτελεστικά πιόνια, οι δολοφόνοι Τους οποίους έχουν εγκαταστήσει Από την εποχή που ο Γιουργάκη κούναγε σημαίες στο Καστελόριζο Τους εγκαταστήσανε, δούλευαν με το σημίτι Και τους βάλεγαν στο προσκήνιο Λοιπόν είναι, είναι δολοφόνοι Δεν θα τους δικάσει κανένας είναι δολοφόνοι. Ποιος είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι μικρομεσαίοι επιδευματίες αυτή τη στιγμή και ελεύθεροι επαγγελματίες οι οποίοι τη διάρκεια του 2013 δεν είχαν όχι μεροκάματο. Το χρώμα του χρήματο, το χρώμα με συγχωρείτε του χρήματο, δεν το είχαν δει καθόλου. Και έρχεται τώρα τους κατατάσσει αυτόματα στα 3.400 και να πληρώσουν φόρο 2.400. Διότι βλέπεις αυτό το μπουρδελοκράτος του θεωρεί από χέρι αυτούς κλέφτες Ενώ οι στουρναρογκοχαρδαλούπες οι, οι σαμαράδες, οι βενιζέλοι και οι κουρέλιδες Είναι από χέρι τίμιοι και πατριώτες Και χριστιανοί Παρακαλώ Είμας ελεύθερος επαγγελματίας Δίνω τα πάντα μου λέει Σε όλα αυτά τα οικονομικά μυαλά Έχω να δω το, χρήμα, το χρώμα του χρήματος Χρόνια πια Τους δίνω τα πάντα να έρθουν να μου πούνε Από πού θα βρω καταρχάς Τα 500 ευρώ κάθε μήνα Αφού δεν έχω δουλειά για το ΤΕΒΕ Και ύστερα ας, να μου βγάλουν την εταιρεία Να μου, ε, μου τσουλήσουν την εταιρεία Αγαπημένα μου φίλε αυτοί οι άνθρωποι, λέμε τώρα άνθρωπες του νοεί ο ψηφοκουβαλητή. Εγώ του νοώ ζώα. Και προσβάλλω και τα ζώα. Δεν ξέρουν τι θα πει μεροκάματο. Δεν ξέρουν τι θα πει η πραγματική ζωή. Δεν γνωρίζουν την αγωνία του εργάτη, του υπαλλήλου, του επιχειρηματία, του μικρο, μικροεπαγγελματία. Εκείνο που γνωρίζουν είναι να γλύφουνε, χώθηκαν στα κόμματα. Τα έχουμε ξαναπεί. Έγλειψαν, έκαναν, έραναν, Ανελήφθηκαν και ή τοποθετήθηκαν από Χάρβαρτ και τέτοια διότι έγιναν γενίτσαροι. γενιτσάρι σου μίλησα χθε για τα πεδομαζόματα στην Ελλάδα για τα οποία δεν έχει μιλήσει κανένας ποτέ. Τα πεδομαζόματα των δίθεν αμερικάνικων, γαλλικών, γερμανικών σχολών με τις υποτροφίες Δύθε μου τάχα μου για Χάρβαρτ και στον, γύρνα, στον Έπαιρνε 18 χρονών και στον Γίρναγερ 17. Και στον γύρναγε πίσω 30-35 Γενίτσαρο. Στον γύρισε Θέλεις <Τι> παραδείγματα τέτοια <Τι> Τον, τον έξι υπουργό οικονομικών τώρα <Τι> Κανονικό Το Χαρδαλούπα Που του κάνανε αγιαστούρες από τις δημοκρατικές εφημερίδες Έπλαινε τις τουαλέτες στο Χάρβαρ Ο Χαρδαλούπας έπλαινε τις τουαλέτες Τις τουαλέτες στο Χάρβαρ <Τι> Από εκεί πήρε το όνομα Χαρδα... Χαρδολούμπα Πώς το λένε Χαρδο... Μπου, το λένε. <Τι> ναι, αυτά. Well. Λοιπόν, ας έρθει λοιπόν Καλά λέει ο ελεύθερο επαγγελματίας εδώ Κατάλαβες μη καλά. Είναι δολοφόνη Δολοφόνη Τέλος Είναι εκτελεστές Ψυχροί εκτελεστές Να εξάρουμε τη θέση των δύο Ελλήνων εφετών Δύο μόνο Σήκωσαν το ανάστημά τους απέναντι στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Αλλά και στην Ένωση Δικαστών και Ισαγγελέων Και είπαν Απαξιώνεται από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο η Ελληνική Δικαιοσύνη Και η Ένωση Δικαστικών Δεν μιλά Δύο μόνο Έλληνες εφέτες Δύο Θα μου πεις και την εποχή του ο Πολυζοίδης Ένας ήταν μαζί με τον Τερτσέτη Και σήκωσαν το ανάστημά του Απέναντι στο Τσογλάνη των όθωνα και τους γερμανοπροσκυνημένους τότε και αλλιώς θα τον είχαν κάνει φέτες στον Κολοκοτρώνη και τον Μπλαπούτα έτσι είναι, πάντα είναι λίγοι σε όλους τους τομεί. δύο εφέτες σήκωσαν το ανάστημά τους ο Νικόλαος Σαλάτας και η Βαρβάρα Πάπαρη δύο εφέτες κατάλαβες δεν είναι δυνατόν λέει να μας ξεσκίζει το... είπαν οι εφέτες το δουνουτού λοιπόν και η Ένωση Δικαστών να σιωπά σήκωσαν το ανάστημά του. έτσι λοιπόν ε, όχι ότι δεν χάνεται η ελπίδα απλά διαπιστώνεις ότι είναι ελάχιστοι αυτοί σε, κά σε κάθε χώρο οι οποίοι έχουν διάθεση να αντισταθούν στη Λέλαπα από όλη τη δικαιοσύνη δύο εφέτες σήκωσαν το ανάστημά του απέναντι στη Λέλαπα ντόπιων και ξένων κατακτητών Πάμε τώρα στα σοβαρά Επειδή σου λέγαμε ότι οι Σιριζέοι βρήκανε εκεί να πούμε στη Βουλή Νέο ρολόι κομπολόι να παίζουνε Από το καλοκαιρινό τμήμα της Βουλής θα περάσει το νομοσχέδιο για τη δημιουργία της μικρής ΔΕΗ Θυμόσαστε τι λέγαμε για τη μικρή ΔΕΗ Που τελικό σκοπό θα έχει την αποκρατικοποίησή της Τα θυμόσαστε αυτά που τα λέγαμε από τον περασμένο Μάρτιο το έχουν έτοιμο, αλλά λόγω εκλογών το έφεραν καλοκαιριάτικα. Ναι, ξύσε γαργάλαμε. Μέχρι τις 10 Ιουλίου επίσης θα πρέπει να περάσει το νομοσχέδιο για τα δάση και για τους υγείαλούς. Ναι, κατάλαβες? Ενώ τώρα εμείς βλέπουμε τα μουντιάλια μας, έχουμε τα μπάνια του λαγού, είμαστε στην καλοκαιρινή μας ραστόνη, ενδιαφερόμενοι για άλλα θέματα. Αυτή συνεχίζουν να εκτελούν τις εντολές των αφεντικών τους διότι οι εντολές των αφεντικών τους ήτανε σαφέστατες αν δεν περάσετε τα νομοσχέδια είδες με τα δάνεια αυτά τα υπόλοιπα που έχουμε να πάρουμε μη οι δανεισμένοι δάνεια δεν βλέπεις αν δεν περάσουν τα νομοσχέδια ε, για την ενέργεια για το νερό, για τους για τα λιμάνια, τα δάση Όλα αυτά πρέπει να πάνε σε ιδιώτε. Γι' αυτό λοιπόν δεν θα δεις δώσει. Δεν θα δεις δώσει. ότι είναι ψυχρή, παρακαλώ. Η χώρα είναι σε κρίση καλά μου λένε στην ακρατή εδώ και αυτοί κάνουν καλοκαιρινή τη κάνουν καλοκαιρινά τμήματα στη Βουλή. Τι να κάνεις μεγάλε Είπαμε η χορτάτοι δεν μπορούν να καταλάβουν Την πραγματική ζωή Πάντως το πόσο Ψοχλανοποιημένο είναι το μυαλό τους Φαίνεται και από την ενέργεια Την οποία κάνουν Εντάξει τα δώσαν όλα για πούλημα Καμία αντίρρηση Κράτα τους τύπους για μερικά Πρόσεξε τώρα να δεις Πουλάνε Καλά πουλάνε Την ελληνική ιστορία Ο τύμβος, ο τύμβος της Αλαμίνας Ξέρετε, έχει έναν θύμβο εκεί στου Σαλαμινομάχους. Αυτοί κάτι κάναν τότε παλιά, θα θυμόσαστε. Λοιπόν. Έχει ζητήσει ο Δήμος τη Σαλαμίνα να παραχωρηθεί ο χώρο στο Δήμο για να διασωθεί. Όμως το Ταϊπέδ αρνείται. Και απεισματικά και αποκλείει κάθε συζήτηση. Οι Έλληνοι του Ταϊπέδ αρνούνται να παραχωρήσουν στο Δήμο αυτόν τον τύμβο τέλο πάντων, ο οποίο είναι εκεί για να θυμίζει στου αιώνες. Ότι κακός δεν έγινε Πέρσικο πέρα για πέρα Να χορεύουμε στα χαρέμια να τελειώνει η κατάσταση κακός λοιπόν Διότι πού να υπολογίσουν τώρα και οι Σαλαμινομάχοι Και η Μαραθωνομάχοι Και ο κάθε Λεωνίδας Ότι θα έχεις μετά από 2.000 χρόνια Ζανιάδες, Στουρνάριδες, Χαρδαλούπες, Σαμαράδες, Βενιζέλους Κουρέλιδες και ο Παπαντρέιδες Ούλα αυτά τα παιδιά Πού να το δεν μπορεί να το ο, Δεν ήταν ο, η Νοστράδαμι Α, Αρνείται λέει Πεισματικά και αποκλείει κάθε συζήτηση Του ταϊπέδ Κατάλαβες μεγάλη Αρνείται και αποκλείει κάθε συζήτηση μου Ούτε τον τίβων των σαλαμινομάχων Φαίνεται να σέβονται λοιπόν Και προχωρούν στην παράπλευρη εκποίησή του μου Γιατί η συγκεκριμένη περιοχή Απλά ανήκει στον όλ Κατάλαβες Και μαζί με τον Ολπ το δίνουν και αυτό Είναι η περιοχή για να σου θυμίσω τώρα Εκεί πέρα που την κατέστρεψε Ο θείος του Κωστάκι Του Καραμανλή Ο Αχιλέας Έκανε business βαριές εκεί Τώρα τι να σου λέω μεγάλε παρακαλώ Πλάκα μας κάνουν όπως το λες αγαπητέ μου οι Έλληνες Εκεί λοιπόν όποιος πήγε τα τελευταία χρόνια στον τίβο των Σαλαμινομάχων Ήτανε για κλάματα η ιστορία Και έδειχνε το πόσο όχι δεν Το πόσο υπολογίζουν την ιστορία τους οι... οι λεγόμενοι Έλληνοι Όπου εκεί σου λέω έκανε τις business του Αχιλέας Τι business τώρα τι να σου λέω τώρα Και να στα πω και τι έγινε Τι έγινε. Αύριο στο μέγαρο μουσικής παπά θα μιλήσουν για την Τραπεζική Ένωση πρόσεξε Παπαδήμος, Στουρνάρας, Γιάννητσις και Ευρωπαίοι τραπεζίτες για μια κοινή τραπεζική ε Ευρώπη. Και δυστυχώς ο Maverick πώς τον λένε αυτόν τον έχουν φυλακεί ακόμα και πάνω στην Ισλανδία που ήταν στη Λανδία. Όλα τα μπουμπούκια του συστήματος λοιπόν Παπαδήμος, Στουρνάρας, Γιαννίτσης, φαντάζομαι Χαρδαλούπας Ούλα ούλα τα παιδιά θα είναι εκεί να μας μιλήσουν για την Τραπεζική Ένωση Βλέπετε προχωράει γοργά το σχέδιο του Τέταρτου Ράιχ για τον ολοκληρωτισμό για, νο... για τον ολοκληρωτισμό στι... της Ευρώπης Καταρχάς 290 εκατομμύρια θα πάρει ο Μέγαρος της μουσική Α, 290 εκατομμύρια έφαγαν, τα έκαναν χραπ Παρακαλώ, έλα παλικάρι, που είσαι. You, song, Να είσαι καλά Κωστάκι μου, καλή σου μέρα. I Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Sun, καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα Κωστά. Εσύ όμως, παρακαλώ. Πού είσαι ρε, άρχοντα της κολάσεως ε, Πώς είσαι τώρα, κατάλαβα Τόσο μυαλό έχεις, για πες πώς είσαι τώρα, είσαι καλά Πάτε ρε παιδάκι, κοίτα τα συνέψη εκεί πέρα Ξέρει τι του έχω γραμμένο, Όχι εκεί που φαντάζεσαι γιατί του κάνω μεγάλη μου, <συσίλαιο> <μήντε>. έτσι έλα. <συσίλαιο> ναι, ναι, ναι. Έγινε, έλα. Έλα. Κι καλή υγεία να έχει. Πρόσεχε και τον εαυτό σου να πούμε κι εσύ Λοιπόν τι σου έλεγα τώρα 290 εκατομμύρια ευρώ ρούκοσε ο Μέγαρος της μουσικής oh. Από το 99 μέχρι το 2011 Μέσω ΕΣΠΑ oh. Φάτε oh. Φάτε, oh. Φάτε. Oh. Δεν ρουκώνετε τίποτα oh. Επίσης όμως να σε ενημερώσω Ότι 14,5 εκατομμύρια ευρώ Μέσω ΕΣΠΑ Θα δοθούν για να καταρτιστούν μέσω σημεναρίων 1200 άνεργε νοσοκόμε like πρέπει να καταρτήσουμε τι νοσοκόμε. Δίνοντα 14,5 εκατομμύρια ευρώ, ρε παιδί, <σομίως> δεν ρουκώνουν χρήμα, μεγάλε. Δεν ρουκώνουν χρήμα, μεγάλε. <σομίως> Τώρα, πως πρόσεξε, οι νοσοκόμε είναι άνεργε, έτσι και θα τι ε, ε, καταρτήσουν. Δηλαδή, πώ τη βάζει την πάπια, εσύ, ρε παιδί μου, έτσι <σομίως> ή αλλιώ. <σομίως> Δυστυχώ, μεγάλε, αυτή είναι η κατάσταση, το χρήμα, ρέει το χρήμα ρέει και ρέει εκεί που πρέπει για τα μίσταρνα όργανα τα, το στρατούλι τους το στρατό όχι το στρατούλι του ΣΥΡΙΖΑ το στρατό τους ενώ να τον δαίζουνε έστω και με κοκαλάκια για να μην γκουνιέται φίλο Ζήτησαν λέει οικογένειες βοήθεια από τα χωριά ΣΟΣ και αυξήθηκε ο αριθμός κατά 53% φέτος Έλα λίγο Λίγο. Είναι εντάξει. Σιγά μω ρε τώρα να. Μη μου λες τέτοια ρε μεγάλε. Ο Πρωθυπουργό της Κίνας μας είπε ότι θα μετατρέψει... Ο Πρωθυπουργό της Κίνας, πρόσεξε, θα μετατρέψει τον Πειραιά στο μεγαλύτερο λιμάνι της Μεσογείου. Νιχάω πανγιό. Oh, έλα παρακαλώ. Κατάλαβες, ναι, όπως το λέει εδώ ένας φίλος, θα δώσουν 15,5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουν μασάζ, όχι μασάζ, καταρτήσουν τις νοσοκόμες. Αλλά στην ουρά του Ίκα πέθανε ο 67χρονος περιμένοντας το γιατρό. Μουσική περιμένοντας το γιατρό. Ένας φίλος μου έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Βγάζει Κινέζικα, μήπως είσαι με τον Πρωθυπουργό της Κίνας Τι να πω, μήπως είναι ο Κινέζος Πρωθυπουργός Ομως, λέει μήνυμα Δεν καταλαβαίνω να πω, δεν, δεν, δεν. δεν καταλαβαίνω Δεν καταλαβαίνω Λοιπόν που λες Ελληνί μου like Να θυμηθούμε Να θυμηθούμε Ότι σαν σήμερα 18 Ιουνίου του 1943 Τότε που εδώ ήταν Με τα πολυβόλα Η... Ο, οι μπαμπάδε της Μέρκελ, του Γιούγκερ, του Σούλτς και σφάζανε. Λοιπόν, η κατοχική κυβέρνηση του Ράλι ίδρυσε τα Τάγματα Ασφαλείας. Α, αρχηγός των Ταγμάτων ήταν ο συνταγματάρχης Παπαδόγγωνας. Το θυμόσαστε τον Παπα... Όχι, δε, το, το, το, το γιο Παπαδόγγωνα. Χρόνια και χρόνια πατριώτης κι αυτός. Είχε στις υπηρεσίες του 23.000 ορκισμένους ταγματασφαλίτες και την ευλογία την πήραν φυσικά από τον Αρχιεπίσκοπο Πάσης Ελλάδος τον διαβόητο ναζίστα Χρύσανθο ο οποίος χαρακτήρισε τα τάγματα ασφαλείας την τελευταία εφεδρία του ελληνικού έθνου Βούρ στο Μπατσά Ο όρκος λοιπόν των τάγματα ασφαλιστών ήταν ο εξής Ορκίζομαι εις των θεών των Άγιων τούτων όρκων ότι θα, ακούω, θα υπακούω προσέξτε απολύτω εις τας διαταχά του Ανωτάτου Αρχηγού του Γερμανικού Στρατού Αδόλφου Χίτλερ θα εκτελώ πιστός απάσας τας ανατεθισωμένας μου υπηρεσία και θα υπακούω άνεφορον όλων εις διαταγάς των Ανωτέρων. Γνωρίζω καλώς ότι δια μίαν αντίρρηση εναντίον των υποχρεώσεών μου τας οποίας δια του παρόντος αναλαμβάνω θέλω τιμωρηθεί παρά των Γερμανικών Στρατιωτικών Νόμων. Κατάλαβες πού ορκυζόταν οι ταγματοσφαλίτες μεγάλε. Ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής Αλεξάντερ Λέερ δήλωσε για τα ελληνικά SS τα εξή <Τι> Να χρησιμοποιηθεί πλήρως η αντικομουνιστική μερίδα του ελληνικού λαού για να εκδηλωθεί φανερά και να εξαναγκαστεί σε απροκάλυπτη εχθρότητα κατά της κομμουνιστικής μερίδας. <Τι> Αυτά έγιναν σαν σήμερα 18 Ιουνίου του 1943... Όπου ορκίζονταν στον ανώτατο αρχηγό του γερμανικού στρατού Χίτλε, Αδόλφο Χίτλερ υποτιθέμενοι Έλληνες Αυτά μεγάλα. Ορκίζονταν στον Αδόλφο Χίτλερ υπό τον αρχηγό του τον Παπαδόγκονα. Και βέβαια θα θυμάσαι μετά τι ακριβώς θέσεις πήρε ο γιος του Παπαδόγκονα και τα λοιμπάν και τα λυπάν Να μην σε κουράζω τώρα. Αλλά μια σκεφτάκαμε στο τέλος να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι Το οποίο ε, Αρέσει και στο φίλο το Σάκη Να του το αφιερώσουμε Και στους μπαρμπάδες του Και σε όλους τους φίλους εκτός και εκτός Για να δούμε Ορίστε παρακαλώ Good. Ναι, πες το δω. Το φίλο πορεία. Πεύτω μου να το δω καμια μέρα. Πεύτω. Έλα, εντάξει. Όχι τώρα δεν να με προλάβει, άλλη ώρα. Έλα, μια χαρά. Πολύ θα θέλω να το δω αυτό το φίλο πορεία. Πάρα πολύ θα θέλω να το δω. Λοιπόν. Ας ακούσουμε λοιπόν ένα ωραίο τραγουδάκι που όπως είπαμε αρέσει και στο φίλο το Σάκη να το αφιερώσουμε σ' όλους ας να το αφιερώσουμε και επανερχόμεθα να κλείσουμε Είχα ένα μπαρμπαγοντάι Το ξακούστω το Παναγί τα μαρίκια συγκλίκη. Λάζω στη μέση του χωστό. Μουσική μαύρο, γυριστώ. Καφέ αμάν και αγάπητη. <ΣΣΣΣ> Είχε σκοτώσει τζαντιλμάν. <ΣΣΣ> Όταν περνούσε κατήρμα απ' το καρακόλι για να γλιτώσει τα καπνά που σκαρβαλώσε απ' τα βουνά και τα φεύγα τίσσε στην πόλη Με στα πουλά καθυρματζής ανταμής και εγώ τραπατζής και της Τουρκιάς ο δρόμος Καβάλα σε λίγνο φαρί, Το μάτι του θολοβαρί Πάτουσε και τρέμε ο δρόμος Σαν κυρισμένος μια βραδιά Ποιος ήταν άντρας με καρδιά Τον βάρεσε η τρέλα και μπαν και μπουν τις μπιστονιές, ξεσήκωσε τις γειτονιές, και σπάσε δυο μπορτέλα. <στονιχο> Το έχω σαν λάχεν ένανι, παν χρύζεσαι Υπότιτλοι AUTHORWAVE Μα να μου η αλλη σαν μου και είναι νεμουι τζεν να είχαν συγναρθελάνες γιατί μας βγάζαν ανανές πως τους πετούμας τις γονές κρύβαμε κατηρμάνες. Και κάποιο δίληνο μουντόν, μα τότε φερανσί κοντό. Στο σπίτι, λαβωμένα με χαρτωμένη τραχιλιά. Σπασμένοι, Ρακώ, κοκαλιά. Και πριν χαράξει η αυγή και πριν ο ήλιος καλό βγή, το στολίζαν στην κάσσα, τον πλέτσες μες και βαλί, τον Παρβαμού το, το Παναή πήρε η Τουρκιά Τον εφαγε μια παστρικιά, μια του παλιά αγαπητικιά Αχ, χεριμια γαπη, αγάπη, γιατί ο μπαρμπάς μου θαρώ Κρυφατίστα κι από καιρό, με την αγγέλα του αράφη Την παραλή την αυγή Βγάζει η Τουρκιά διαταγή Ο κέρ, κανάς, να κλείσει Μη σκοτώθει καλός ραγιάς Πάθα σε κλαίτια της καρδιάς Και η Ρωμιώσυνη Μας και ο Παναής, απ' τα πια τη ζωή ας έχεις χωριό η ψυχή του. Αυτόν που έτρευνε η Τουρκιά, τον έφαγε αγαπητικιά και πήγε τσάμπα η ζωή. Λοιπόν, εγώ λινάρα Λοιπόν ελληνικά, Αυτά ήταν ο Παναής Στοίχως κάποτε know. που υπήρχαν και οι Παναείδες no, Τώρα no, υπάρχουν no. Οι no, no. Χαρδαλούπες no, no. Λοιπόν κυρίες μου no, no. και κύριοι Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Θα ακολουθήσουν no, no. τα γλέντια no, no. του καναλά Άρχεος να σας ευχαριστήσουμε όλους Εντός και εκτός Ελλάδο για την υπομονή σα να ακούσετε αυτή την εκπομπή, για τι παρατηρήσει σα, για τα μηνύματά σα και να ευχηθούμε day, να είσαστε ε, όλοι απαξιάπαντε πολύ καλά. Gonna... Γεια και χαρά σα! Talking to the man from Galilee He spoke to me with a voice so sweet I thought I heard the shuffle of angels sweet He called my name and my heart stood still When he said, John, go do my will Go tell that long-tongued liar Go and tell that midnight rider Tell the rambler, the gambler, the backbiter Tell him that God's gonna cut him down Tell him that God's gonna cut him down Radio Alta, Hecatón en FM, Stereo.